Σελήνη, ουρανού, τον γυριόνι μνητεί και καὶ ἐνιβζού τῇ spanη spanspanσ spanspanπ spanspanα spanspanν spanspanτ spanspanα τον γυριόνι Κύριον υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας στους αιώνας. Ευλογούμεν Πατέρα Υιών και Άγιον Πνεύματον Τον Κύριον ημνούμε και υπερυψούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ενούμενε ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον. Τον Κύριον νυμνούμεν και δοξολογούμεν εις πάντας τους αιώνας.